Μέθυου, chapter 19. Και γενετο, οτε ετελισεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, μετήριν από της Γαλιλαιας και ηλθεν εις τα της Ιουδαίας περάν του Ιερδανού, και εικολούθησαν αυτο οκλίπολί, και εθεραπευσεν αυτούς εκεί, και προσήλταν αυτο φαρισαί, πυράζον τες αυτον και λέγοντες τείς, και εξεστίν αφουλίσε την κίνικ αυτού καταπάσανε τειάν, Όδε Αποκριτής είπεν, ούκαν έγνοτε ότι οκτισάς απαρχείς άρσεν και τίλη, επίσην αυτούς και, είπεν, ενεκατούτο καταλήψε άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και κολλητήσετε τίχιν εκεί αυτού, και έσονται οι δύο ισάρκα μίαν, ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο, λέγουσιν αυτο, «Τιον Μοησίς είναι τίλατο δούνε βιβλίον απουστασίου και απουλήσε». Λέγει αυτοίς ότι, «Μοησίς προς την σκληροκαρδίαν ημον επέτρεψεν simon aparquis de ugegonenutos σχίνεκάς ημον, δε ουγέγον ενούτος». Λέγει «Όσε η ούτος έστειν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός ούς συμφέρει γαμίσαι, ούτε είπεν αυτοίς, ούπαν της των λόγων, αλείς δέδωτε. Οι συγκαρευνούχοι οι τυνείς εκκυλίας μητρός εγενίτησαν ούτος, και οι συνευνούχοι οι τυνείς ευνούχιστησαν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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE Timi ero tas perituagatu is este no agatos. I de telisistin Zwini Celtin tiri tasintolas, legieafto pias, od Isus efi, to u Michepsis Uklepsis u, u, clepsis, u tima ton que mitera, que ton Plision Εφιαυτο ο Ιησούς, η θελισ τελειος πολισον σου τα υπάρκοντα, και δοστεις πτωχεις, και εξισ τη σαβρόν εν ορανείς, και Ακουσάστε ο τον λόγον του απίλτεν Οδε Ιησούς Αμήν, Παλιντελεγωι μην ευκο poter honest in camillon diatrimatos rafidos y zeltin, y plusionist in basiliantu teu, acusantes matite, exe plison tos fodra legontis tis tesotine, tesothine, envlepsasteo i sus para antropis tutto adinato honestin, para de teo panta dinata. Τότε, αποκριτής ο Πετρος Ιπεν αυτο, «Ι δου, η μη πάντα, και η κολοτήσαμεν σι, τί αρέστη ημήν». O de Iesus cipen lego i imis i acolutisantes mi otan catisio vios tu epitronu doxis aptu catis estekhei mi se pidote catrunus crinon testatu de tu israil kepaso estis afikinikias Πολύ ιδέες στον τύπρο τη ΙΕΣΚΑΤΗ, και η